1,5 FM Stereo. Τι έγινε ρε παιδιά Μια ερωτική αισθησιακή αισθηματική ρομαντική μα πολλα άνω σοβαρή εποπή στην εποχή της uh, The Great Greek uh, Despreys the price the Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Άρτα Στο καλοκαιρινό Ράδιο Άρτα Καλοκαιρινό να απομέρξει και κάτι ψηλές Και χοντρές Μουσική Τέλος πάντων καλώς ήρθατε στους 101,5 Στο Ράδιο Άρτα Είναι ηχοδε Τι έγινε ρε παιδιά Είναι oh, ηχοδε got... τι έγινε ρε got... Γιάννης Λαζάρου Κοντά σας καμιά ωρίτσα περίπου Καμιά ωρίτσα Θα ρίξουμε, θα ρίξουμε μια ματιά σε καμιά δεκαριά Οι δισούλες λέμε τώρα οι να, να είμαστε μαζί καμιά ωρίτσα όπως είπαμε έτσι. Το είπαμε αυτό, το είπαμε Άλλη, Σας κουράζω, επαναλαμβανόμαστε και μου κουράζεστε Ήρναν διάφορα το Σαββατοκύριακο Και μετά από την επίσκεψη του Σόιμπλε ήταν να δεις τώρα τι μου Δεν ξέρω αν σου μήνε εσένα σένα σου μήνε. Ε, Πρόσεξε με σου φύγει Λοιπόν ε, μου μήνε το εξή. Ε, όταν ήρθω ο καθιστός σακάτης Τίποτα, άκρα το το Από κόμματα, από κόμματα Δεξιούς, αριστερούς Και τίποτα Τίποτα, τίποτα, δεν κουνήθηκε φίλο. Διασπάσανε λέει, τον κλειό τον αστυνομικό 6-7 γυναίκε και του ρίχναν κάτι συνθήματα εκεί πέρα. 6-7 γυναίκε διασπάσανε τον αστυνομικό κλειό και τον βγάλαν από πίσω λέει. Φοβηθήκαν το φορτώσαν στην πλάτη το σακάτι και τον, τον φυγαδευσαν απο από 6-7 γυναίκε. Και θυμήθηκα, θυμήθηκα όταν γινόταν η ιστορία τότε επί Γιουργάκη Παπανδρέου πάλι δυο γυναίκες είχαν αντιδράσει και είχαν κάτι είχαν ρίξει μια ασφαλιάρα σε έναν από αυτούς Jesus. τους πολιτικούς και τελικά, τελικά cares, την τιμή και την αξιοπρέπεια ημών των ανδρών του ξέρσ ποιους ημιγορά τις <σφυγλίδι> φάγουν πάντα οι γυναίκες Jesus. στην Ελλάδα το, το, αυτό το τοδες προχθές με το Σόιμπλε έξι γυναίκες, έξι εφτά γυναίκες οι οποίες διασπάσαν τον αστυνομικό κλειό και φυγαδεύσαν το καθιστό το καθιστό εκεί το φυγαδεύσαν λέει γιατί έξι γυναίκες διασπάσαν τον, αμ... τον αστυνομικό κλειό τιμή και δόξας σε αυτές τις γυναίκες ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς δηλαδή γιατί τη μάνα και αυτά που δεν έχουμε στα παντελόνια μας Κατάλαβες μεγάλε Οι γυναίκες Πολύ σύντομα Θα Θα σου μιλήσω Για την Περιστέρα Του Σπανουβαγγέλη Όχι τώρα όμως γιατί θέλω να του βάλω και στο ραδιολόγο Λίκια, Να της ανδιαβάσεις την ιστορία Λοιπόν Αν δεν μιλάμε μεγάλε Μεγάλε Αντρά μου Τσίου τσίου <laughs> λοιπόν. <laughs> Πώς σε ρε, Αγωνιστά Τιδαρά Τσαμπουκά Πού είσαι μεγάλε Στον έφερε τον καφέ στο καφενείο να κάνεις επανάσταση prayers, all... Τσαμπουκά Στλάνει γάτα στο διπλανό οικόπεδο Και ξαφανίζεσαι Φτάνεις στη Σιβηρία Μην χάσεις το διορισμό Έξι γυναίκες Τέλος πάντων να είναι καλά οι κυρίες αυτές μας ξελάσπασαν για μία ακόμη φορά. Μπορείς να Αξέχασα να σας πω ότι όποιος γουστάει να διορθώσει κάτι τα γνωρίζετε αυτά τώρα μην σας κουράζω μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο γνωστό τηλέφωνο. Αν δεν το ξέρετε πάρτε στο άλλο. <laughs> λοιπόν που λες μου ε, από χθες ε, Μεκρά μεγάλα μέσα μαζικής εξημέρωσης Γιατί ξέρεις έχουμε και μικρά τώρα μαζικής εξημέρωσης Είναι και ο του, του κακαράντζα τηλεία blogspot τηλεία, Έγινε δημοσιογράφος και Mitchus. Λοιπόν που μου λες Ελληνάρα μου απάνω στα τέτοια Ο Εγκληματίας Κόλλας ε, Είναι πως το γράφουν Είναι νεκρός ξέρω είναι Το σκοτώσαν τον Εγκληματία Κόλλα είναι νεκρός ο εγκληματίας Κόλλας <Ριτσα> Και σκέφτομαι τώρα ένα άλλο πρωτοσέλιδο Να γράφεις ας πούμε Ο καλός άνθρωπος Σαμαράς είναι ζωντανός <Ρι> Δεν είναι εγκληματία ο Σαμαράς Εγκληματίας <Ρι> Ό, ο... Ο... Ο... Ο... Ο μπουμπού... Όχι Ο Μπουμπούκος πάει το μυαλό σου στον πάντων, <Ρι> Πες μου πως θα είναι αλλιώς τον καλό άνθρωπο Ο Άγιος Άνθρωπος Κουβέλης Είναι ζωντανός <Ρι> Αυτό να βάζεις τίτλο όπως έχουν αυτοί τώρα εκεί, Ο εγκληματίας κόλλα Είναι νεκρός Να βάζεις τέτοιο τίτλο Στην εφημερίδα Ο Άγιος Άνθρωπος Φώτης Κουρέλης Είναι Ζωντανός Πώς θα το βλέπεις Ο <laughs> Ε, Βέβαια η ντροπή Εκεί που φτάσαν ας πούμε, το Να δημοσιεύουν φωτογραφίες Με το πτώμα του Κόλα Και όλα αυτά τα πράγματα Θέλοντας να ξεπλύνουν την ξεφτύλα που για 54, 54, 55 μέρες κινητοποιήθηκε ένα ολόκληρο κράτος ολόκληρο κράτος μιλάμε, με ιδικές δυνάμεις ναι, ναι ειδικές δυνάμεις ΕΚΑΜ, ΕΒΑΜ ε, ε, του Ρουμπούκι, ξέρω γω τι δεν ξεπλένεται αυτή η ξεφτύλα διότι δεν είναι η πρώτη φορά που ξεφτυλίζεστε και θα ξεφτυλίζεστε στον ένα τον άπαντα, γιατί γιατί, για, διότι και σε όλους τους τομείς έχετε ανθο, ανθυπο, ανθρωπάκια με εγκέφαλο αϊκού ε, καλαμποκιού των κομματοτροφίων δεν γίνεται δουλειά από, το, το βλέπετε σε κανέναν τομέα δεν γίνεται δουλειά από τα κομματοτροφία ούτε στην αγορά καλά στην αγορά δεν χωράει κομματοτροφίο ούτε στο δημόσιο ούτε στο στρατό ούτε στην αστυνομία Ου, πουθενά, πουθενά, πουθενά Γιατί πάρα πολύ απλά Ο ηλίθιος ο, Και τεμπέλης συνάμα Το πρώτο πράγμα που κάνει Σε αυτή τη χώρα είναι να πάει να το κόμμα Για να προκόψει Οπότε λοιπόν Δεν γίνεται δουλειά Δεν γίνεται δουλειά να έχεις ειδικέ δυνάμεις Και το, τον εκπαιδε, ο εκπαιδευτής Να είναι από το κόμμα Δεν γίνεται Τι άλλο έχουμε, έχουμε ωραία πράγματα Έχουμε ωραία πράγματα Έχουμε ωραία πράγματα Λέγαμε προχθές Ότι που Σόιμπλε εδώ και του τρέξε τα δόντια ο Τσίπρας τουμπε ρε, τουμπε του Τούπε ρε, του είπε το Σόιμπλε Πώς του είπε, ρε Τι θα γίνει με τις αρπροζημιώσεις Και τρέχα να του αλλάξουν καροτσάκι του Σόιμπλε Γιατί άμα χέζει το Σόιμπλε δεν το αλλάζουν Πάνεις, καροτσάκι το αλλάζουν όπως γνωρίζεις Λοιπόν, ναι, στον ονειρό σου έ Βγή, ε, σας λέγαμε λοιπόν Βγήκε και εκείνος ο, ο Γερμανός Ευρωβουλευτής Ο Έλληνας, ο Χατζημαρκάκης δε, Που τρελαίρεται για την Ελλάδα σου Λοιπόν Και σου λέγαμε ότι δεν πρόκειται να πάρεις αυτό Και άμα είναι θα τα δώσουνε Αν δώσουνε κάτι θα θέλουν να τα συμψηφίσουν τι βγήκε και από ο Χατζημαρκάκης Λοιπόν Οι γερμανικές αποζημιώσεις να πάνε στο ταμείο ε, Αλληλεγγύη το λένε Για να αναπτυχθεί η αγορά Κατάλαβες ε, κομμένο Οι γερμανικές αποζημιώσεις Να πάνε να αναπτυχθεί η αγορά Το κατοχικό δάνειο να πάει Α για το κατοχικό δάνειο ναι λέ, Μιλάγαμε Όχι για τις αποζημιώσεις για το δάνειο Να πάει λέ, μας λέει τώρα ο Χατζημαρκάκης Στο ελληνικό επενδυτικό ταμείο Ε βέβαια δε, αν δεν πάει ο αν δεν πάνε τα λεφτά Στο ελληνικό επενδυτικό ταμείο Να επενδύσουν πού Τι για ποιον Και τι να αποφέρει το επενδυτικό ταμείο Σε αυτό το χώρο, εδώ που τον διαχειρίζονται κομματόσκυλα. Για πε λοιπόν, μήπως... ...κamba, δεν νομίζω, έξα να μου πεις τίποτα. Όχι, δεν πάμε παρακάτω. Η φωτογραφία του, του νεκρού δραπέτη, τέλος πάντων, σου θυμίζει κάτι ανεγκέφαλος κυνηγούς, οι οποίοι φωτογραφίζονται προβάλλοντας τα λάφυρά τους, πατώντας το κεφάλι του αγριουγούρνου, κρατώντας τα χέρια πέρδικες και άλλα ζωντανά, τα οποία φυσικά, εάν διέθεταν συστήματα άμυνας, δεν θα τολμούσαν να κυνηγήσουν, έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα θέματα... Αυτά τα θέματα Χρειάζονται παιδεία, πολιτισμό Και από αυτά πια δεν περισσεύουν στην Ελλάδα Δεν περισσεύουν is, Είναι σε πλήρη έλλειψη Πλήρη κατάργηση Ό,τι υπήρχε το έχουν διαλύσει Ναι, oh, yeah, είναι τραγικό Δεν τους τιμούν, δεν τους τιμούν όπως το λες Δεν τους τιμούν αυτά τα πράγματα Δεν τους τιμούνε δυστυχώς Και βέβαια δεν νομίζω να υπήρχε νοήμου ένας άνθρωπος Ο οποίος θα πίστευε ότι ο Κόλλα ε, θα συλληφθεί ζωντανός κάποια στιγμή Ε, εντάξει τώρα, λέμε Εμπίπτει στην περίπτωση που, του, που είπε ο, ο Πώς του λένε εκεί πήγαν να δικάσουν... Ποιον τον βλαστό, όχι, ποιον πήγαν να δικάσουν και του είπε του, του Προέδρου του Ισαγγελέα του λέει εσύ θα με δικάσεις ρε Μεγάλε που με τον κολλητός σου που φάγατε 200 εκατομμύρια κάνατε μπάνια στην Ελούντα. Τέλος πάντων δεν πιστεύω ότι ε, αν υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να πίστευω ότι ο κόλλα θα συλληφθεί ζωντανός και όλα, όλες αυτές οι ιστορίες... Ναι. Αλλά ε, συνιστούν ντροπή Παρακαλώ Παρακαλώ ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εσύ πιστεύει τώρα ότι αυτός που είναι με το γυαλί πράντα ε, ε, φωτογραφημένος με το, με το όπλο στο χέρι Και το βραχιολάκι ε, Είναι ειδικές Ή μάλλον να σου πω κάτι Ε αυτές είναι οι ειδικές δυνάμεις σήμερα στην Ελλάδα <laughs> Κατάλαβες μεγάλε <laughs> Αυτός Ο μπάτσος με το Τι είναι αυτός τέλος πάντων Με το γυαλάκι μίγα πράντα Το βραχιολάκι στο χέρι <laughs> <laughs> δεν φοβάσαι καλέ μην Το βραχιολάκι στη σκανδάλι Και αυτοπυροβοληθεί <laughs> Τέλος πάντων είναι ξεφτύλα ΚΡΣΕΦΤΗΛΑ ΚΡΣΕΦΤΗΛΑ <τύε> Αλλά είπαμε ότι δεν σταγόνα πολιτισμού και παιδείας δεν περισσεύει πια Τα φάγαν όλα, τα διαλύσαν όλα <τύε> Τα διαλύσαν και τους σπρώχουν πιο βαθιά Πιο βαθιά, πιο βαθιά στο σκατό, δεν υπάρχει πάτος. <χωρή> Αχτουν αχτουν αφού θες γερμανικά Ζιγ Ζιγ, Χαϊλ ZIG Χαϊλ. Δεν έχει μείνει τίποτα μεγάλε Το μόνο που έχει μείνει είναι οι φωτογραφίες Οι δηλώσεις, τα success story Τα, τα δισεκατομμύρια Που τρώνε ακόμη Στις πλάτες μερίδας Ελλήνων Που την έχουν εξαθλιώσει πια Τίποτα απολύτως δεν έχει μείνει Ε δεν θα στυλότανε τώρα να φωτογραφηθεί άνθρωπος να φωτο... ειδικά των ειδικών δυνάμεων δεν έχει ανάγκη από προβολή. Κατάλαβες. Τώρα για κάτι παιδάκια που βλέπεις εκεί να πούμε, να φωτογραφίζονται, να βάζουν τις φωτογραφίες στο φάτσα μποκ καταλαβαίνεις αυτά από τη μέρα που είδαν το ράμπο ε, Γίναν όλοι ράμποι. Αλλά τέλος πάντων εντάξει ας το αφήσουμε το θέμα είναι και αυτό στη συλλογή των ανοιχτών πληγών του πολιτισμού μας της ε, της πατρίδας μας, ξέρω μην λέμε και πατρίδα τώρα μας πάρω ένα μπάριζα <Κι> το θέμα σου λέω τώρα βρωμάει να πούμε βρω, όλα βρωμάνε όλα βρομάνε. λοιπόν ο Μπουμπούκος έφαγε κάτι ψιλές εκεί στο Αττικό Νοσοκομείο έφαγε κάτι ψιλές, πετάξαν κάτι καφέδες του ρίξαν και μια μπάτσα λέει και λέει ο Μπουμπούκος α, καλά λέει άμα, άμα μου το ξανακάνετε θα σας κάνω μήνυση είπε ο Μπουμπούκος και δήλωσε για το Αττικό Νοσοκομείο το εξή. Πιστεύω ότι είναι αδιανόητο να απαγορεύουν στον Υπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας... Ο Μπουμπούκος είναι υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δημοκρατία μου! Ελληνική μου! Ε, Γουστάρις! Λοιπόν, ελληνική μου δημοκρατία. Αφού είναι υπουργός σου, λοιπόν, δηλώνει και ότι είναι αδιανόητο να απαγορεύουν στον Υπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο το οποίο είναι υπό την εποπτεία του. Αυτό, πρόσεξε! Πρόσεξε τη δήλωση του Μπουμπούκου! Είναι αμφισβήτηση του πολιτεύματος Και δεύτερον, όπως και να έχει Είναι αδιανόητο Να ασκούν βία πάνω στον υπουργό Κατάλαβες μεγάλε Αμφισβη... όταν, όταν έχεις αντίθετη γνώμη από τους μπουμπούκους Από, δεξιά μέχρι άκρα, από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά Αμφισβητείς το πολίτευμα Μα αυτό είναι Αυτή είναι η... Η, η ανατροπή μεγάλη. Όχι να αμφισβητήσεις αυτό το πολίτευμα Να το καταργήσεις Διότι γέννησε πολλούς μπουμπούκους Πάρα πολλούς Εκατομμύρια μπουμπούκους γέννησε Και κοιτάνε εκεί να δουν την είδηση με τον νεκρό κόλλα Για να κορέσουνε τη, Την επανάσταση μέσα τους Λοιπόν είναι αμφισβήτηση του πολιτεύματος Και όπως βλέπεις Απ' τη μέρα που έχει φάει τις μπάτσες και ο χατζηδάκης και γίνανε κάποιες ενέργειες Όλοι όταν βγαίνουν να δηλώσουν κάτι Αυτό είναι πίθυ εναντίον της δημοκρατίας Ποιας δημοκρατίας Ποιας δημοκρατίας Για πείτε μας κάτι για τη δημοκρατία σας Δεν είχε πολύ καιρό. Α, μπράβο, α, μπράβο. την είπες, λέξη, Έγινε, έγινε Έλα. Έγινε, έτσι τώρα Έτσι Έλα καλέ, Να καλά. Έτσι, τώρα, ε, ενώ την ουσία την είπες με μια λέξη Δεν ε, ούτε φωτογραφίες ούτε τέτοια ρεζιλίκια αυτή ήταν η ουσία όσον είπες Αυτή, Οι φωτογραφίες και τα ραμπο ράμπο αλυσιδάκια Και τα βαμμένα μουτράκια είναι, Ας πάνε και σε κανένα κομμωτήριο Να τους κάνει πώς το λένε Μακιγιάζ Το σαλόν του εκουαθίου Ρούλα Λοιπόν αυτά είναι ξεφτυλίκια Αλλά δεν περιμένεις τίποτα Επανερχόμαστε τώρα στο θέμα Τίποτα και από κανέναν Διότι εκεί φτάσαν τα πράγματα και έχουν και άλλο πάτο, Δεν φτάσανε ακόμα στον πάτο σε όλους τους τομείς, όπου και να τους ακουμπήσεις είναι βόθρος η κατάσταση να φωτογραφίζετε τώρα με αλυσιδάκι και καλά οι ράμπους οι ράμπους δεν κοιτάνε την ξεφτύλα που τραβήξανε 55 μέρες γιατί πρόκειται για ξεφτύλα να κυνηγάς 4 ανθρώπους ε, με ειδικές δυνάμεις και να μην μπορεί να τους πιάσεις στους χώρους που υποτίθεται ότι είσαι να κάνεις ε, ε, τέτοιου είδους πόλεμο εντάξει λοιπόν και κάθεται τώρα και μας ε, ανάψαν τη θερμική κάμερα. και είχε πολύ ομοί... ε, κρέασε πιο στα ρε αυτά ρε. Ε, εντάξει πολύ στους, στους θεατές του Ρουβά στους θαυμαστές της Πάολας μην τα, δεν, δεν τζιμπάνε όλοι σε αυτά διότι εντάξει είπαμε Πουλήστε τα εκεί, στις δεν στους, στους, στους διότι ρουβίτσες δεν είναι πιτσιρίκες μόνο, έτσι, είναι και κάτι κυράδες οι οποίες θα δουνε το Σάκη Διονύσσο και στους οπαδούς της Πάολα, σε αυτούς πουλήστε τα αυτά, Αυτός, αυτή είναι η κοινωνία σας, ο Ρουβάσκη Πάολα, κανένας άλλος Όσοι απομείναν, είναι σε κατηγωνίες κρυμμένοι πια, δεν αντέχουν την ξεφτύλα, δεν την αντέχουν πια αυτή, όλη αυτή την ξεφτύλα Before love came to town. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, τα αυσιά της Πάολα δεν έχουν σιλικόνη turn Αυτό είναι σύνθημα των μπαοξίδων έτσι <laughs> <laughs> Όπως τα ακούς to <laughs> Την μία έχουμε τις πιοτικές μαντήλες Και απ' την άλλη έχουμε την Πάολα <laughs> Δες κι έχουν καμιά διαφορά Λοιπόν να τα πάμε για το Βομβούκο Αλλά μέσα σε όλα Δικαί μου, Σαββατοκύριακο Ήρθε και ο Αμερικάνος Υπουργός Οικονομικών Και έφερε ειδικούς Στις επενδύσεις Ωραε πράμα Και αυτοί, και αυτοί θα μας αναπτύξουν Ρε παιδιά δεν ξέρω Τόση ανάπτυξη, πως για Την αντέχετε Πως για την αντέχετε ρε παιδιά; Μπορεί εδώ, τώρα λέει όπως πλακωνόμασταν παλιά από τα αυτοκίνητα μέσα Που του λέγε στο αγώνα Θα σε αυτό ρε Τώρα δεν του λες έτσι Θα σε αναπτύξω ρε Άσε τα θα σε αναπτύξω Άσε σου λέω τώρα Και έτσι κυρία μου και κυρία μου Τώρα έχουμε καινούριο αντιστασιακό αγώνα Μιλάμε για μεγάλη αντίσταση Όπου τον αντιστασιακό αγώνα αυτό Το ξεκίνησε η ρημάδ Η ρημάδ λοιπόν η οποία μας είπε Ας αφήσει την υπερισοδοξία κυβέρνηση και τα λιμάν και τα στην κυβέρνηση ποιοι αυτοί που μου έρχονται πριν 20 μέρες σκύβανε με τον ναι σε όλα καλά καλώς καλώς στον παιδί Άμπρα Άμπρα Είναι ένα γράμμο <Τι> και καλά καλά <Τι> καλώς και <Τι> <Τι> καλά Έλα, Καλά μου λέει εδώ μια φίλη Είναι μέσα στην ανάπτυξη Παπα τη μεγαλία ρε Ποια κρίση μου λες Ποια κρίση εδώ έχω καφέ με κανέλες από πάνω Ευχαριστώ πολύ Λοιπόν μου λες ποια κρίση 118% στο πως το λένε τις ΔΕΗ Από αυτό το μήνα θα το πληρώνεις και εσύ κάθεσε τώρα και βαφκαλίζεσαι και σ' αρέσει και τη βρίσκεις ρε παιδί μου με το πτώμα του κόλλα κατάλαβες και τη φωτογραφία του αλυσιδάκια του ειδικού δυνάμεων του ειδικού δυνάμεων και αναφωνούν και κάποιοι θρησκευόμενοι και μη κύριε των δυνάμεων εσείς στο κύριε βάλτε όποιον κύριο γουστάρετε όποιον πιστεύετε κύριε των πια. Κύριε των δυνάμεων! Λαέ της Πάολα και το ρουβά! Λοιπόν, έτσι λοιπόν στήλωσε τα ποδάρια ειρημάδες μπροστά, κάνει αντιπολίτευση τώρα σε αυτά τα οποία δημιούργησε. Διότι, στάπαμε, τα έλεγα και στο φίλο μου τον Αλέξη. Αλέξη το σπρώχνουνε τον Πασόκ. Μοναδίτσα, μοναδίτσα το σπρώχνω. Είχε τον ούσο εσύ εκεί πέρα Τη βγάλανε λέει τώρα Κέρδισε λέει 44% του Πασόκ και, ε, Συγγνώμη 18% του Πασόκ ε, Στη άνοδο Και μειώθηκε η ρημάρ 44% <ΣΣΣΣ> Άμα μειώθηκε 44% Πώς το διάλογο θα φτάσει Πού θα φτάσει, πως έχει πάρει, 4, 4, 5% 50% μείωσε, έφτασε στο 2, δηλαδή δεν μπαίνει στην Βουλή oh. Πρέπει να κάνουν, άντε παιδιά κάντε αντιπολίτευση It. Κάντε αντιπολίτευση διότι ανεβαίνουν τα ποσοστά του πασόν oh. Ρε μπαίνει oh. Για δε στέλνατε ρε τον Μπένι στις ειδικές δυνάμεις oh. Κοίταξε, α, θα, θα πιανει θερμική κάμερα, ας πούμε τον Γκόλα Τον γόλα ότι Θερμική κάμερα τώρα, <σχεδιά> Έχουν και τους τσιέρας μαζί τα παιδιά. Αν τον έπιαναν ότι είναι στα 7 χιλιόμετρα μέσα στο δάσος. <σχεδιά> Θα του μια κλανιά ο Μπένη και τον τελείωνε τον κόλα. <σχεδιά> Α, θέλα, ήθελε και τον μπάγκαλο μαζί. Ναι, ξέχασα. Πού, πού, ορίστε παρακαλώ. Είπαμε, είπαμε, όταν, αντι... όταν αντιμετωπίζουν ένα λαό ολόκληρο ως θαυμαστές και οπαδούς του Ρουβά και της Πάολα θα δούμε κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, δεν τέλειωσε, δεν τέλειωσαν αυτά που θα δούμε. Λοιπόν, ε... hey. <coughs> αυτό είναι λοιπόν, ότι ανεβαίνει και η ΔΕΗ αυτό δεν παίζει πρώτο σέλιδο, αυτά τα κάνουν οι αθώοι, όχι οι εγκληματίες τύπου κόλλα πολιτική, οι αθώοι οι σαμαράδες, κουρελοβενιζέλη και άλλοι. Οπότε λοιπόν, πανηγυρισμούς έχουμε στο Πασό, κανεβαίνουν τα ποσοστά. Τι να κάνουμε, κυρία μου και κυρία μου. Εντου μεταξύ, πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Μπορέστε παρακαλώ. Καλή σου μέρα. <Τι> δεν είπαμε τώρα το σύνθημα. Τόκουσε το σύνθημα που λένε οι Μπαουκτζίδες. Μπαουκ και ξέρω ψωμίρε Μπαουκ. Μπαψιγουρούνια δολοφόνη. Τα βυζιά της Πάολα δεν έχουν σιλικόνη. <Τι> λοιπόν είναι Μπαουκ. Εδώ μεταξύ σου λέω. Μίτε, ξεκινήστε τ' με το πρωτάθλημα. Ξεκινήστε τώρα το πρωτάθλημα. Αν είχατε ξεκινήσει το πρωτάθλημα δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Απολύτως κανένα. Δεν δηλαδή, θα μου πει τώρα υπάρχει πρόβλημα. Όχι μωρένα αλλά αναγκάζεστε. Παράδειγμα, να βγαίνετε και να λέτε τις αρλούμπες που λέτε Σας μίλησε κανένας από τους συνδικαλιστές σας Και από τα κόμματά σας για το νέο φορολογικό κώδικα Που κατατίθεται αυτή την εβδομάδα που διανύουμε στη Βουλή Σας μίλησε κανένας για το φορολογικό κώδικα Ο οποίος έχει με τη μία μπαν και κάτω που λένε Κατά σπιτιών σε περίπτωση που ο φορολογούμενος Καθυστερήσει την πληρωμή έστω και μίας δόσης των φόρων του ε? Τύριξε κανένας μπουμπούκος, καλά ο μπουμπούκος τώρα δεν τσιρίζει, είναι υπουργός. Λέμε, καμία Παλαισθηνιακή μαντήλα από αυτές του τσίριζα που είναι εκεί πρώτη μου ορίς τηλεόρασης. Σας ενημέρωσα για αυτό το νέο φορολογικό κώδικα που ψηφίζεται αυτή τη βδομάδα. Αχ, ή ψάχνετε και εισιτήρια για το διόνισο του Τρουβά. Κάτι το που συναυλία της ψάχνετε εισιτήριο, ε? Ε, εντάξει ρε παιδιά, τώρα, it been... είτε μεταξύ, είτε μεταξύ, παρόλα αυτά Ξέρεις, η... ποια λόγους εντυπωσιασμού και όχι μόνο Οι γερμανικές εφημερίδες ας πούμε έτσι, Οι οποίες κατά περιόδους μας βρίζουν, μας λιδωρούνε, γράφουν διάφορα Για την επίσκεψη του Σόιμπλε στην ε... Αθήνα Έγραψαν πάρα πολλά αλλά προσέξτε, η, Αλ, η Αλμάν Ζέιντουγκ έγραψε μια, μια φρασούλα Μια προτασούλα είναι, κρατήστε τη Λέει το εξής Τίποτα όμως δεν μπορεί να αποκρύψει ότι η επόμενη σφαγή Που προσδιορίζεται, για την Ελλάδα φυσικά Προσδιορίζεται στις αρχές του 2014 Και βρίσκεται στο στάδιο προετοιμασίας Και εμείς πάλι θα απορρίσουμε Τι σφαγή Βέβαια έχουμε στο μυαλό μας τους ανθρώπους οι οποίοι οδηγήθηκαν εδώ και 2-3 χρόνια στην εξαθλίωση από αυτούς. Άρα λοιπόν απευθυνόμαστε πάλι στους φίλους μας, στους δημόσιους υπάλληλους. Όσοι μείνετε μην θεωρείτε τον εαυτό σας ε, έστω και με 50 ευρώ το μήνα θάνατο. Γιατί στα 50 θα σας φτάσουν. Αλλά μην νομίζετε ότι θα τα έχετε σίγουρα κι αυτά. Περιμένετε. Και αυτά για τη σφαγή δεν σας τα λέμε εμείς το Τα λέμε ραδιάκι εδώ. Σας τα λέει η αλμάν. Ζωή του Ε! Πώς το λένε να καταλαβαίνεις, Τα... Μάινε κούχεν, Αρέξουμε και κάποια αγκόμενα, γυρμανίδα. Πάμε Και μου φέρνει και ο Άλλας, Βαγιάν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι κτηνοβάτης, ε, Βαγιά, είμαι κτηνοβάτης. Μα είναι κούχενε χλίπετιχ. Έρχονται, έρχονται τα γερμανικά τα ταμοιευτήρια στην Ελλάδα. Έρχονται τα πάντα! Βέβαιας τα είπαμε με την KFW με το αυτό το γλώσσα μας δεν αντέχουμε άλλο έχει μουσική γλώσσα. Πηγαίνουμε στο σαλόνι την KFW ρούλα και τη φτιάχνουμε το μουση στη γλώσσα αλλά γνωρίζουμε ότι είναι και τα μπάνια είναι και οι συναυλίες εδώ έχει πίξω τόπος. Ήρθε ο πολιτισμός έχει πίξω τόπος από συναυλίες. Help me, help me, so my... Yeah, yeah. <laughs> Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ yeah. Λοιπόν έρχονται τα γερμανικά ταμιευτήρια στην Ελλάδα Μας τα στήλω Σόιμπλα Πώς θα λειτουργούν λοιπόν τα δώρα του Σόιμπλε Αναπτυξιακό και περιφερειακή τράπεζα Υποκαταστήματα σε κυλκή Σβέρια Κατερίνη Πάτρα και Καλαμάτα Αναπτυξιακό ταμείο! Έλα μεγάλε! Η KFW που λέγαμε υποκαταστήματα στη Σικυλκής, Βέρια Κατερίνη Πάτρα και Καλαμάτα. Οπότε λοιπόν, μεγάλε, η δημιουργία του Αναπτυξιακού Επενδυτικού Ταμείου υπήρξε το αντικείμενο είπαμε πολύμινων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Υπουργάρα Χατζηδάκη και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν. Η έδρα του ταμείου, η έδρα του ταμείου, άκουμε σε παρακαλώ λίγο, Μπορείστε. Ḥapeς, τι να την κάνει την Αθήνα, είπαμε την Αθήνα την αγοράζουν μπυρ παρά πια. Τώρα μένει, είναι τα άλλα. Και εξάλλου η δουλειά του φούχτελ, όπου τον υποδέχονταν και τον υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες, αυτή είναι. Όπως είπαμε η έδρα του ταμείου, θα είναι στο Λοξεμβούργο. Η σύσταση του αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου. Ενώ τα ενία του θα αναλάβει κατά τα πιθανότητα Έλληνας! Έλληνας γερμανοτροφής φυσικά όπως καταλαβαίνεις θα λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια Ελληνάρα μου και ένας από τους βασικούς σκοπούς θα είναι η κερδοφορία και η παραγωγή αποδόσεων στους μετόχους του. Τα είπαμε αυτά προχθές. Τα είπαμε αυτά προχθές. Ποιος ακούει θα μου πει επίση επίσης, επίσης η επίσκεψη του Σόμπλε, του Σόμπλε επιταχύνει τις διαδικασίες για την ίδρυση γερμανικής τράπεζας στην Ελλάδα γερμανικής τράπεζας στην Ελλάδα για να γίνουν όλα καλά όλα ανθυρά <Κι> Δεν ξέρω ποιον είναι καμίτη, ποια ειδική δύναμη με αλυσιδάκι και γυαλί πράντα θα στείλεις για αυτή την κατάσταση <Κι> αλλά για αυτή την κατάσταση έχεις πάρα πολλά παιδιά με γυαλί μίγα και γραβάτα. Οι φίλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και φυσικά πρέπει να ανησυχούν όσο κομματόσκυλα και να είναι. Ακόμα και τα κομματόσκυλα θα ανησυχήσουν διότι αυτά τα οποία ξεκίνησαν τώρα είναι αρχές. Ήδη, ήδη είχε πει και η Τρόικα για τις ε, πόσες είχε πει 200.000 αλλά ήδη στο στόχαστρο μπαίνουν άλλες 70.000 υπάλληλοι ακόμη και αν μπήκαν με ΑΣΕΠ και όλες αυτές τις αειδίες που σας λένε ότι ας μπήκατε με ΑΣΕΠ Έχετε τα τυπικά προσόντα Θα σας πειράξουμε και τα λιμπάν και τα λιμπάν Στο στόχαστρο λοιπόν Είναι άλλες εβδομήντα Χιλιάδες Άλλες εβδομήντα χιλιάδες Δημόσιοι υπάλληλοι Κατάλαβες Για διαθεσιμότητα Δεν υπάρχει θέμα Αν έχετε ασέπ, ξασέπ Τίποτε τίποτε. Θα έρθει πολύ σύντομα η μέρα θα άρχει πάρα πολύ σύντομα η μέρα όπου εκατοντάδες χιλιάδες θα βρεθείτε στον δρόμο. Δεν το είδα αυτό αλλά μου λέει εδώ ένας φίλος Ότι ε, στέλνουνε μήνυμα λέει η δημόσια υπάλληλοι Ότι αν δεν μας υπερασπιστείτε τώρα θα έρθει η ώρα σας Ποια ώρα Των <Το> ιδιωτικών υπαλλήλων ήρθε εδώ και πολύ καιρό Τους σφάξανε Των <Το> μικρομεσαίων ε, ε, επιχειρηματιών Τους σφάξανε κι αυτούς <Το> Τι Εσείς που ήσασταν όταν σφάζανε αυτούς <Το> Μια χαρά τα καταφέρανε μεγάλε Μια χαρά τα καταφέρανε οι συνδικαλιστούμπες σας και μια χαρά ακόμη Σας κάνουν την αγωνιστική γυμναστική Και δεν λέτε yeah. να τη δείτε την αλήθεια Δεν λέτε να τη δείτε την αλήθεια Έτσι yeah. Η Τρόικα Από τις 5.000 ε, απολύσεις των υπαλλήλων Που ανακοίνωσαν οι τράπεζες Θέλει 18.000 απολύσεις Μέσα σε δύο χρόνια Έτσι Όταν λένε αυτοί μέσα σε δύο χρόνια Καταλάβει το θέμα είναι μη το πούνε Το, το χρονικό διάστημα το ρίχνουν από εδώ Οι δικοί μας για να ε, σου χρυσώνουν το χάπι έτσι το νούμερο το άλλαξε τρόικα από τις 5.000 θέλει 18.000 η Περαιώς ξεκίνησε με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου το, το θέμα έτσι περιμέντε σου λέω δεν έχουμε δει τίποτε ακόμη κυρία μου και κυριέ μου μέχρι το Φεβρουάριο βέβαια η εφορία θα μας χτυπήσει 20 φορές την πόρτα για φόρους μέχρι το Φεβρουάριο που μιλάμε έτσι και ακόμη δεν ήρθε το 2014 όπου εκεί αναμένεται όπως μας είπε και η Almanzheetung η μεγάλη σφαγή. Έτσι μέχρι 20-21 λυπητερές από την εφορία 4 χαράτσια το μήνα διότι θέλουν να μαζέψουν γύρω στα 9 δις μέχρι το Φεβρουάριο. <Τι> Φόρο εισοδήματος. Εννοιαίο καθαριστικό για ΦΑΠ, Άλλο καθαριστικό για FAP. Ε, άλλο καθαριστικό ΦΑΠ, 213. ΕΤΑ το οποίο θα πληρώνεται μέσω του συνέχεια από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ αναδύμινο Δεν μιλάμε για το τέλειο κυκλοφορίας Όπου πήρε το μάτι μου λέει ότι θα τα αλλάξουν τα τέλη κυκλοφορίας Και θα τα βάλουν σύμφωνα με την αξία αλλιανικής πώλησης του Ιωταχή Κατάλαβες γιατί λέει, τους κοροϊδεύαν οι εισαγωγείς και κάτι τέτοια Λοιπόν για αυτά τα θεματάκια δεν έχει κανένα, καμιά ειδική δύναμη να την αλλάξει την κατάσταση Όχι δε. Μα ε, ναι, ναι, ολυρέ, ολυρέ, μας το έβαλε καλυμμένο. Λερένε, το έβαλε σε κείπου δεν μπορούμε να πούμε του καγιέν. Έτσι, για 135 τετραγωνικά μέτρα, σκουμε κατικιά. Ε, παράδειγμα λέμε τώρα στο παλιό Φάλιρο και ένα αυτοκίνητο μεγάλο κυβισμού. Θα ψάχνετε για να πληρώσει ακόμη 4 φορές μέσα σε ένα μήνα με, για σπίτι 130 τετραγωνικά και ένα αμάξι μεγάλο κυβισμού. Πρόσεξε! 2 φορές τον Ιούλιο. Πρώτη από τις πέντε δόσεις για έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων μέσω λογαριασμών ρεύματος του 2013. Πρώτος φορές τον Αύγουστο, η πρώτη δόση του ΦΑΠ για τα ετη 2011 2011-2012. Τρεις φορές τον Σεπτέμβριο, β' δόση του φόρου εισοδήματος, β' δόση τέλος ακινήτων και β' δόση για το ΦΑΠ 2011 2012. Δύο φορους τον Οκτώβριο σου μετράω τώρα τις 21 φορές που θα σου χτυπήσουν την πόρτα και τώρα θα μου πεις πού θα τα βρεις όλα αυτά τα λεφτά. Λόμα. Θα έλεγα να κάνεις μια ερώτηση στον, εντο... στον... στον εντόπιο βουλευτή σου αλλά πριν φτάσεις τόσο ψηλά ξεκίνα από τον εντόπιο συνδικαλιστή σου ή από τον καφενέο που μαζόχνεστε για να σπρώξετε τα ποσοστά του κόμματος. Oh yeah. Εκτός πια αν έχετε τόσο πολύ λίπος που τα γράφετε αυτά στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Έχει απομείνει από την λέλαπα τη αντιπαροχή Ειδικά σε διατηρητέα σπίτια στην Ελλάδα Έχουν μπει στο μάτι με εξοδοτικούς φόρους Και αναγκάζουν τους ιδιοκτήτε να τα πουλήσουν Όσο όσο σε ξένους Διότι όπως ξέρετε Με τους καινούριου νόμους Ο ξένος που αγοράζει στην Ελλάδα Παίρνει πενταετή βίζα Αναπαλλάσσεται από φόρους κτλ τα, τα, τα έχουν βάλει λοιπόν στο στόχαστρο Όλα ε, Για τα σπίτια, τα σπίτια τα παλιά Φόροι δηλαδή. Εκτρώματα για σπίτια 300 ετών έτσι Εξοντοτική φόρη Εξοντοτική φόρη Σκέψου τώρα εσύ ότι μπορεί να ε, Στα χωριά Σε νησιά Δεν, έχει, δεν τα έχουν κρεμίσει αυτά για να κάνουν πολλοί κατοικίες και μιλάμε για φόρους, τους οποίους μόνο που βλέπεις τα νούμερα, τρομάζεις. Ο Δράκουλας μπροστά τους είναι η Ναόμι Κάμπελ, η φίλη του Αλέξη, του Τσίπρα. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, η παλιά, πο... η Κέρκυρα που είναι... Δεν μπορεί να γκρεμιστεί Ή Ιδρα Ή στη Ρόδο Στα Γιάννενα μες στο κάστρο ε, τα, με, τα σπίτια μωρέ που είναι, είναι 300 ετών Τα έχουν ξεσκίσει τα, τα ξεσκίσανε με φόρους Έχουν πάθει άνθρωποι τρέλα Τρέλα τρέλα έχουν πάθει οι άνθρωποι much... Μέστος access story του φίλου μου Του Σαμαρά ήταν και το ότι θα είχες μείωση 15%, -15 στο νέο χαράτης της ΔΕΗ για τα ακίνητα, όμως, όμως όπως σου έλεγα πριν λίγη ώρα και μετά το τηλεφώνημα μιας φίλης έρχεται μόνιμη αύξηση στο λογαριασμό της ΔΕΗ για το τέλος μείωση, εκ, μείωσης εκπομπών αερίων ρήπων. Ήρε παιδιά, εντάξει άμα θέλετε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων ρήπων να βάλετε τον μπάγκαλο και το μπένι να μην να αερίζονται. Λοιπόν, κατάλαβες μεγάλες. Απ' τη μία σου λένε έτσι, απ' την άλλη στα παίρνουν διπλά από αλλού. Έρχεται λοιπόν μόνιμη αύξηση στο λογαριασμό. Δεν μιλάμε για τα χαράτσια τα οποία πληρώνουμε μέσω της ΔΕΗ. Για το λογαριασμό της ΔΕΗ. Αυτόν καθε αυτό. Για αυτό το κοινωνικό ε, αγαθό που λέγεται ρεύμα. Εσύ επιμένεις τώρα ότι θα σε σώσει ο κόμμα σου. Μετά τις απολύσεις των εκπαιδευτικών αρχίζουν και οι υποχρεωτικές μετατάξεις των εκπαιδευτικών. Εν τω μεταξύ εκείνο που δεν ακούω ε, δεν το έχω ακούσει τώρα εδώ και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται πόσο έξι μήνε παραπάνω ίσως είχαμε βρει μια είδηση ότι τρεις χιλιάδες δάσκαλοι δεν παρουσιάζονται ποτέ στην υπηρεσία τους αντίθετα τα παίρνουν χοντρά διότι λέει έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Αυτοί συνεχίζουν να είναι στην υπηρεσία. Δεν μας είπε κανένας τίποτε. Δεν μας έχουν ενημερώσεις για αυτό το θέμα να Μάλλον αυτοί είναι ο στρατός τους, δεν θα τους πειράξουν. Ωρίστε παρακαλώ. Δεν μας έφταναν όλα, οι τράπεζες έστειλαν λανθασμένα στοιχεία στο Taxis Net. Δηλαδή τώρα σε αποδείξεις ότι δεν έχεις τόκους, κατάλαβες. Διότι τι έστειλε στο Taxis Net ότι έχεις, άντε τώρα τους φόρους με τους στόκους, άντε να αποδείξεις τώρα εσύ ότι δεν έχεις, είναι λάθος, έκανε λάθος η τράπεζες σου. δηλαδή κανονικό, άντε να αποδείξεις, ποιος θα συνονοηθεί με ποιον σε αυτή τη χώρα ρε παιδάκι μου, ποιος θα συνονοηθεί με ποιον. Η φιλεινάδα μας στη Μέρκελ δεν την ενοχλεί που στην Ελλάδα και αλλού την εμφανίζουν σε διαδηλώσεις ως Χίτλερ με μουστακάκι και τέτοια Αλλά μάλλον της αρέσει κολακεύει. Κατά την κολακεύεις σου λέει ο παππούλης τώρα θα τον, Όχι τι παππούλη, μπαμπά θα τον είχε το Χίτλερ yeah. Ναι δεν θα τον είχε παππού, μπαμπά θα τον είχε Βέβαια είναι 60 χρονών τώρα, έχει γενέθλια Θυμόσαστε προχθές που λέγαμε χρόνια πολλά στο κορίτσι Γλύμπε τυχμα είναι κούχεν αυτό το κορίτσι είχε γίνει Έγινε 60 χρονών Τι να κάνεις μεγάλη έτσι είναι η κατάσταση Δεν αλλάζει η κατάσταση Και ε, Είπα Βέβαια Έχουμε Το Γιαννάκη του τουρνάμε να τελειώσουμε Αυτό το θέμα σας ζαλίσαμε τον έρωτα και σήμερα Κάνει και ζέστη έχει γρασία. υγρασία Νταϊλάνδι γίναμε Νταϊλάνδι Ο Γιαννάκης του τουρνάδα. Περνάει στη Βουλή Με το φορολογικό κώδικα What? Την άρνηση Την άρση με συγχωρείς Την άρση του επαγγελματικού απορρίτου oh, oh, oh, Το περνάει τώρα oh, Πως είπες yeah. Α ουρλέτε εκεί στην τηλεόραση Ο, το, ο Τσιριζέος yeah. Έλα yeah. μην μου λες τέτοια yeah. Ποιος μόρνας πει αυτά μόρνα ε? ποιος, ποιος να στα πει αυτά μόρνα ε? Ποιος να σε ενημερώσει Απ' την άλλη φαντάζομαι Και αυτοί σκέφτονται και να του το πούμε τι έγινε Να έντε σου λέω εγώ και του το, το, το λέμε Τι έγινε Γι' αυτό πάρε μόνο τρουβά από σου και Μπάουλα να πούμε και εισήχασεν Δες τις φωτογραφίες εκεί από τη Μίκονα να πούμε και εισήχασεν <Κι> Που θες να πούμε και να σε ενημέρωσε <Κι> Σε παρακαλώ πολύ <μου. Κι> Λοιπόν, α, με αυτά τα ωραία, να θυμηθούμε και στο τέλος της εκπομπής αυτές τις κυρίες, οι οποίες τα βάλανε με το, με όλο το σύστημα και πήγαν και αποδοκιμάσαν το Σόιμπλε, τιμή και δόξα για άλλη μια φορά στις γυναίκες, και θα ακούσουμε ένα ελληνικό τραγουδάκι όπως ακούμε στο τέλος της εκπομπής, ε, από τον Νίκο τον Καλαϊτζή ε, το οποίο δεν έχει δεν πρέπει να έχει παίχθει ποτέ όχι δεν πρέπει, σίγουρα δεν έχει αν το παίξαμε εμείς θα το έχουμε παίξει Ποιο άλλος να το παίξει μεταξύ Μπάολας και πολιτισμού τον οποίο σας φέρνουν εδώ κάθε καλοκαίρι που ξυπνάει από το λίθαργο πολιτισμός είναι σε χειμερή ανάρκη ο πολιτισμός και ξυπνάει ξαφνικά κάθε καλοκαίρι και έρχεται Ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνάκια να τα ακούσουμε παρέα. Ήσο λέει η μάνα σου για μένα κι άλλο μου μη δασμένα κι αντακρυσμένα. Παίτη μάνα λέει να του δε πιάσει και εμένα πια να με ξεχάσει κι εμένα θέλει πια να με ξεχνάζει Ότι η θέλη αυτή αν δεν μετανιώσει πες της θα τεθνάνει. Θα τι κάνω τώρα να στενάζει, να πονάει, να κλαίει, να φωνάζει, να πονάει, να κλαίει και να, να στενάζει. Ένιωσου και θα τα μετανιώσει. Όλα τα σπασμένα αυτοί θα τα πληρώσει. Δεν θα μου βγει το συνηθό πάσα. Πάντα μες την άκρη να μου φάσε να με δάμε στην αγάλια μου Μπιταγιάλας <Πελίου> Κυρία μου, κυρία μου είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλά <Πελίου> Α, ξέχασα σήμερα Δεν ήταν η κούλα εδώ να σας στείλει Σας στέλνει νοερά και Φιλιά κερατισμούς και, και αγαπούλες <Πελίου> Εμείς εδώ από, Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Για την υπομονή να μας ακούσετε Για τις ωραίε παρατηρήσεις σα Και ευχόμαθε, ευχόμεθα Όπως πάντα από βάθο καρδίας Να είσαστε Όλοι καλά πέρα για πέρα, μα πολύ καλά για και χαρά σας! 5 fm stereo.